το περασμένο Σάββατο αρχίσαμε το μέγα να, να ρευνούμε το μέγα αμάρτημα το μέγιστο των αμαρτημάτων την κορυφή των αμαρτημάτων την βλασφημία είπα και θα επαναλάβω ότι παρουσιάζουμε εδώ την βλασφημία όχι διότι νομίζω ή πιστεύω ότι κάποιοι από εσά έχουν αυτή την κακιά και καταραμένη συνήθεια της βλασφημίας αντίθετα πιστεύω ότι εσείς που είστε εδώ που έρχεστε και ακούτε τον λόγον του Θεού και δια να σας κολακεύσω και λίγο θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να κάνετε κάτι άλλο ενδεχομένω πιο ευχάριστο για το σώμα σας και όμως θυσιάζετε αυτές τις ώρες προς του Κυρίου μας και έρχεστε εδώ και παρακολουθείτε τον Λόγων του Θεού. Πιστεύω λοιπόν ότι εσείς είστε συνειδητοί χριστιανοί και βεβαίω παρά τις ατέλειες που μας διακατέχουν όλους παρά τις αμαρτίες που έχουμε εν αγαπούμε τον Κύριο αγαπούμε την Υπεραγία Θεοτόκο λατρεύουμε τον Κύριό μας τιμούμε τους Αγίους προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και επομένως δεν περνάει καν από τη διάνοια μου ότι κάποιοι από εσάς βλασφημούν αυτά τα άγια και ιερά πρόσωπα όμως επαναλαμβάνω ενώ εσείς δεν βλασφημείτε ίσως πολύ πιθανόν άνθρωποι του περιβάλλοντός σας άνθρωποι που σας πλησιάζουν που σας πλαισιώνουν άνθρωποι ακόμη και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός σας ενδεχομένως ο σύζυγος ενδεχομένως η σύζυγος μη σας φαίνεται περίεργο αυτό και γυναίκες βλασφημούν δυστυχώς και ενδεχομένως χειρότερα και από τους άνδρες πολλές φορές ενδεχομένως το παιδί το αγόρι το κορίτσι ενδεχομένως ο αδελφός η αδελφή ενδεχομένως ο γαμπρός η γυής Άλλοι άνθρωποι του στενού και ευρυτέρου οικογενειακού περιβάλλοντος, επειδή βλασφημούν λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να παρουσιάσω στην αγάπη σας το μέγεθος της βλασφημίας και εσείς με τη σειρά σας να κατηχήσετε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείτε αυτά τα οποία θα ακούσετε εδώ, αυτά τα οποία πραγματικά είναι η αλήθεια, και τα οποία ενδεχομένω μακάρι να γίνουν αφορμή να πάψει επιτέλους αυτό το έσχος της βλασφημίας που κατακλείζει δυστυχώ την Αγία αυτή χώρα μέσα την οποία έχουν ποτίσει με τα αίματα χιλιάδες μάρτυρες. Είπαμε την το περασμένο Σάββατο ότι η βλασφημία είναι το χείριστο των αμαρτημάτων Ακόμα και αν θα με προκαλούσατε να συγκρίνω την βλασφημία Ακόμη και με τον φόνο Θα έλεγα ότι και από τον φόνο είναι πολύ χειρότερη Διότι με τον φόνο σκοτώνεις άνθρωπο Ενώ με την βλασφημία όσο τουλάχιστον περνάει από το χέρι σου Σκοτώνεις τον ίδιο τον Θεό όσο περνάει από το χέρι σου επαναλαμβάνω διότι όπως θα δείτε στη συνέχεια ο Θεός δεν αγγίζεται, δεν φτάνεται από αυτά τα έσχη, τα αισχρά υποκείμενα που λέγονται βλάσφημοι αλλά όσο περνάει από τις δικιά σου τη διάθεση είναι σαν να σκοτώνεις τον ίδιο το Θεό με την πορνεία πορνεύεις αλλά η βλασφημία είναι πολύ χειρότερη με το ψέμα με την κατάχρηση, με την κλοπή, με την αδικία, η βλασφημία δεν συγκρίνεται. Ακόμα και με τα χείριστα πάθη, ακόμα και με τα ανώμαλα σεξουαλικά πάθη, ακόμα και με εκείνα που ο Θεός βεβαίω μισεί και βδελίσεται όπως τονίζει η Αγία Γραφή, ακόμα και με αυτά που ακόμα και σε μας τους εμπαθείς ανθρώπους, τους ανθρώπους που είμαστε βρωμισμένοι με την αμαρτία, ακόμη και σε εμά δημιουργούν αισθήματα αιδίας εμετικά αισθήματα, ακόμα και σε εμά εν τούτης, η βλασφημία δεν συγκρίνεται. Είναι η κορυφή, η κορυφή ενός βουνού γεμάτου ακαθαρσίες. Είναι η κορυφή, η σημαία του διαόλου. Γιατί είναι, είπαμε, η κορυφή. Θα συνοψίσω λίγο το προηγούμενο κήρυγμα και τα συνεχίσω Είναι το μέγιστο των αμαρτημάτων διότι πρώτον βλασφημής τον το Ιησού Χριστό βλασφημής Αυτόν ο οποίος μας αγάπησε περισσότερο από κάθε τι άλλο βλασφημείς Αυτόν ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο αξιαγάπητος από τον κάθε άνθρωπο. Βλασφημής στην Υπεραγία Θεοτόκο, βλασφημής στους Αγίους, οι οποίοι πραγματικά είναι η πλησίον του Θεού, η συνοδία του Θεού. Δεύτερον, είναι το μέγιστο των αμαρτημάτων, διότι βλασφημής ανετίως. Δεν σου έφτεξε σε τίποτα ο Θεός. Το αν εσύ χτύπησε στο πόδι σου, δεν φταίει ο Θεός. Το αν δεν παίρνει το αυτοκίνητο μπροστά, δεν φταίει ο Θεός. Το αν τα γύρια φύγανε και πήγανε στο, στο χτήμα του γείτονα, δεν φταίει ο Θεός. Το αν συνέβη κάτι άλλο, για να μην αναφερθώ, σε χιλιάδες παραδείγματα το αν τσακώθηκες με τη γυναίκα σου, το αν μάλωσες με το παιδί σου, το αν σε έβρισε ο γείτονας Είναι άδικο, πολύ άδικο να βλαστημάς το Θεό, να βλαστημάς την Παναγία Τα ανέτια αυτά πρόσωπα στα οποία μόνο ευγνωμοσύνη θα πρέπει να χρεωστούμε και να οφείλουμε και ποτέ να τα βλαστιμούμε. Δεν ευθύνεται ο Θεός και είσαι άδικος, άδικος, πολύ άδικος και όπως δεν θα μπορούσες να φανταστείς ποτέ σου να βλαστιμήσεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου γιατί σου φτεξε ο γείτονας, έτσι ακριβώς δεν θα πρέπει ποτέ να διανοείσαι, να πληρώνει την ύφη, συγχωρέστε μου τη φράση, να πληρώνει την ύφη ο Χριστός και η Παναγία διότι εσύ μάλωσες, τσακώθηκες, έσπασε το πόδι σου, δεν ξέρω τι άλλο έπαθες. Συγχωρέστε με που οργίζομαι, οργίζομαι πραγματικά. Δεν μπορεί να χωρέσει το κεφάλι μου αυτή τη βλασφημία. Αυτό το έσχος το μεγάλο, το οποίο δυστυχώς πλήττει κέρια τη χώρα μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Όλα τα αμαρτήματα, όπως είπε ένας σύγχρονο ομιλητή. Όλα τα αμαρτήματα μπορώ να σας συγχωρήσω, γιατί σε όλα θα έχεις κάποια δικαιολογία. Μα να βλαστημάς τον Χριστό και την Παναγία, τι δικαιολογία έχεις. Τι δικαιολογία έχεις. Τι σου έκανε ο Χριστός. Τι σου έκανε η Παναγιά. Τι σου έκαναν οι Άγιοι. Τι σου έκανε ο Τίμιος Σταυρός. Τι σου έκανε οι εκκλησίες, τα καντήλια. Τι σου κάνανε. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο είπαμε το αμάρτημα της βλασφημίας είναι το χείριστο των αμαρτημάτων. Είπαμε είναι διότι οι βλάσφημοι ξεπέρασαν ακόμα και το διάολο στην αμαρτία. Διότι ο διάολος όλα τα αμαρτήματα τα κάνει, αλλά να βλασφημίσει δεν τολμά. Ρωτήστε τον, πλησιάστε την ταλέπορη Μαρία που την γνωρίζουμε όλοι. Και πάνω στην κρίση της πέστης βλαστήμα Βλαστήμα πες το δυνατά Να τα ακούσει ο διάολος και να δείτε τι θα σου απαντήσει Θα δεθεί η γλώσσα της Δεν βλαστημάει Δεν τολμά να ανοίξει το στόμα του Ξέρει τι τον περιμένει Δεν τολμά να, βλαστημά, να, να βλαστημίσει Το Χριστό και την Παναγία Και όπως είπα και αλλού Θα το πω και σε εσάς Και πεςτε τους αυτούς που βρίζουν και βλασφημούν Ανετίως και χωρίς λόγο και αιτία των Χριστό και την Παναγία πείτε το να το μάθουν ότι η κόλαση των βλασφίμων θα είναι χειρότερη και από την κόλαση του σατανά χειρότερη και από την κόλαση του σατανά βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό οι κολλασμένοι, οι βλασφήμη θα πατούνται από τους διαόλους θα έχουν στο κεφάλι τους τα πόδια των διαβόλων αυτά να τα πείτε σε αυτούς που έφτιαξαν πρέον την πλαστήμια και την έκαναν μόδα και βλαστημείται ο Χριστός και η Παναγία δυστυχώς μου είπαν ακόμα και μέσα από τραγούδια κάποτε κάποιοι χιδέοι τραγουδιστές είχαν φτιάξει τραγούδια με τα οποία βλαστημούσαν τον Χριστό και την Παναγία και τα είχε μάθει όλη η νεολαία και δεν ξέρουμε πως και ακόμα λέγονται τέτοια τραγούδια επίσης δεν θυμούμε, θυμήστε μου εσείς, εάν είπαμε εδώ το παράδειγμα του βλασφήμου, ο οποίος ετόλμησε να βλασφημίσει μέσα στους Ισραηλίτες. Το είπαμε, το είπαμε. Θυμάστε λοιπόν ποια ήταν η απάντηση του Θεού. Θυμάστε ποια ήταν η απάντηση του Θεού. Θάνατος. Θάνατος, θάνατος. Και είναι σαφής, ξέρετε υπάρχει νόμος, εντολή ακόμα όποιος διαβάσει την παλιά Διαθήκη θα το βρει Ο ατιμάζων το όνομα Κυρίου θανάτο θάνατούστο τελείωσε Αυτό ο οποίος δεν σέβεται, πατάει το όνομα του Χριστού το ρίχνει στα σκουπίδια Αυτός πρέπει να πεθάνει οπωσδήποτε Μην κοιτάτε πού ανέχετε ο Κύριος μην κοιτάτε πού μακροθυμεί ο Κύριος θα έρθει θα έρθει ναι θα έρθει θα έρθει δεν ξέρω τι θα πάντως θα αρρώστια θα είναι αυτή θα είναι αυτός, καταποντισμός θα αυτός να βλέπετε πάνω ότι γύρετε έτσι της έφαψε ο κύριος της πόλης και την Ξάνθη και την οδόμη και την Καβάλα και δεν ξέρω εγώ που αλλού ε, δεν είναι μακριά, κοντά είναι κοντά είμαστε μέσα στο χάρτη δεν είμαστε τίποτα τίποτα δεν είμαστε ε, μια βροχούλα είναι με μια βροχούλα και τότε όπως είπε κάποιος ο ομπλός θα γίνει ακροτήριο και τότε θα δούμε θα μας κρύψουν οι ίδιες μας οι πλαστίβειες. Κάποτε ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Έτρεμε. Του λέω γιατί τρέμεις, Τι έχεις. Παπούλι μου φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Δουλεύω σε οικοδομή. Πιστεύω στο, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό τον προσκυνώ και τον λατρεύω. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσες βλαστήμιες την ημέρα ακούω εκεί μέσα. Βλαστημάει ο Μπετσατζής. Βλαστημάει ο Σιδεράς. Βλαστημάει ο Καλουπιτζής. Βλαστημάει ο Ξυλουργός. Βλαστημάει ο χτίστης, βλαστημάει ο Σοφαντζής βλαστημάνε όλοι από την ώρα λέγει που θα βάλουν θεμέλιο μέχρι την ώρα που θα τελειώσει η οικονομή δεν μπορώ να μετρήσω χιλιάδες βλαστημίες χιλιάδες βλαστημίες και φοβάμαι μου λέει πάτερ αυτό έτρεμε. φοβάμαι μην γίνει καμιά ορασισμός και πέθουν αυτά τα οικοδομήματα και δεν μείνει λήθος επιλήθουν. Και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Έρχεται ο βλάστημος στο σπίτι σου τι τον κρατάς τι τον κρατάς σε ξαναρωτώ τι τον κρατάς, τι τον θέλεις ήρθε στο σπίτι σου να σου φτιάξει το σπίτι σου και τον άκουσες να βλαστημάει πέταξε το έξω λοιπόν διώχτονε αυτός δεν φτιάνε σπίτια αυτός θα αναρκοθετεί τα, ναρκωτε... τα σπίτια αυτός σου βάζει παρούτη στα θεμέλια αυτός θα θα τα σπίτια αυτός θα το τεινάξει το σπίτι τι τώρα θέλεις Πάς σε εργασία Θα πω τολμηρά πράγματα Δεν με νοιάζει Δεν με νοιάζει Κόθετε να φύγετε όλοι Δεν έχω πρόβλημα Πηγαίνετε που θέλετε Σας είπα εδώ Οργίζομαι Οργίζομαι Και δεν ακούω τίποτα Δεν με, δεν με ενδιαφέρει τίποτα Πάς για δουλειά λαστιμάει ο προϊστάμενος Κάνει του υπόδειξη Και μετά μετά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πες του το μια φορά πες του το δυο φορές πες του το τρεις φορές αν δεν σε ακούσει θα σας πω ακριβώς τα, τη φράση του θα σας την πω ακριβώς όπως τα λέει ο Χρυσόστομος Ράπισον τον Πλασφιμούντα Χαστούκισέ τον Ράπησον τον Βλαθιμούντα, δεύτερον, συνεχίζει Θλάσσον τους οδώντας αυτού, σπάσουν τα δόντια Τρίτον, αγία τη χείρα σου, να Ναγιάς το κέρι σου Αυτά λέει ο Χρυσόσπαιχος Εσύ δεν θες να φτάσει σε αυτό το σημείο Δεν θες να το χτυπήσεις, σήκω φύγε. Φύγε! Είναι κατάρα εκεί μέσα που μένεις. Εκεί που κάθεσαι, που τον ακούς, σιγκοφύγε. Σε ρωτάω, αν βλαστήμα για τον πατέρα σου θα τον άκουγε ευχάριστα. Αν βλαστήμα για τον άντρα σου θα τον άκουγε ευχάριστα. Αν για το παιδί σου, τη γυναίκα σου, θα τον άκουγε ευχάριστα. Θα δεχόσουν τι βαφημίε. Γιατί λοιπόν, τι είναι ο Χριστό, τι είναι η Παναγία τι είναι η άγια, μικρότερη, κατώτερη από τον άντρα σου και από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου. Συνεχίζω. Συγχωρέστε με, σα είπα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω. Είναι το αμάρτημα αυτό το οποίο πραγματικά με ξεσηκώνει. Με ερεθίζει. Από μικρός ήμουν έτσι Κάποτε χτύπησα άγρια ένα παιδί στο σχολείο <κυρίζω> Κότυψα να μου δώσει να πω Δεν με ενδιέχερε Καλύτερα, δεν την έπαιρνα Δεν είχα μπαριστά να τον πάει Βλαστήμησαν και τον πατέρα μου Και την μαγαλύτησα τη μάρα μου Και του συγχώρεσα Αλλά τον Χριστό όχι δεν τον συγχωράω Δεν τον συγχωράω ποτέ Τελείωσε το θέμα Τελείωσε δεν το ανέχουμε αυτό το πράγμα Κάποτε Σε ένα χωριό Κάποιος Επήρε Το δόντι του να πάνε να αλέσει Να πάει να οργώσει Και την ώρα που όργωνε Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι στράβωσε το Ινί, δεν ξέρω τι έγινε Και αυτός βλαστήμησε το όνομα της Παναγίας Ξέρετε τι έγινε <laughs> Αχ τα, τα ζώα θα μας βάλουνε, γυαλιά θα μας βάλουνε Όπως τότε στη γέννηση του Χριστού, τα, τα ζώα γνώρισαν τον Χριστό Οι άνθρωποι τον έγιωξαν, τον έστειλαν μέσα στη σπηλιά εκείνα να τα ζώα όμως έγνωβουν των κτισάμενων και όνος την φάτινη του Κυρίου αυτού έτσι και εδώ το ζώο έσπασε λέγει έγινε αυτό το έχω ακούσει ομιλία δεν λέω παραμύθια, στην Πάρο να σα πω και συγκεκριμένα, στην Πάρο, στο νησί, στην Πάρο λοιπόν έσπασε έσπασε το αλέτρι, έσπασε και τον πήρε στο κυνήγι και εκείνο φωνάζοντας Βγήκε στον δρόμο φωνάζοντας Κάποιος σταμάτησε Τον πήρε Πήγε στο σπίτι Το, το βόηδι γύρισε μόνο του πίσω Και όλη νύχτα λέγει Ακούτε Ακούτε Βάραγε την πόρτα Τον βόηδι με τα κερατά του Να τη σπάσει να μπει μέσα να το σκοτώσει Να το σκοτώσει Όλη νύχτα το βόηδι δεν κοιμήθηκε Περίμενε απ' έξω από την πόρτα Χτυπούσε με τα κερατά του όλη νύχτα την πόρτα Ήθελε να μπει μέσα να τον ξεκάλει Γιατί τα βοίδια και τα ζώα όλα Δεν ανέχονται την βλαστίνη Δεν ανέχονται να ιδρύζεται ο κτίστης τους Τον δοξολογούν, τον τιμούν, τον προσκυνούν Δες τα πουλιά, δες τις κότες μια γουλιά θα πιει και θα σηκώσει το κεφάλι της να πει σε ευχαριστώ θέμο. Μια γουλιά μου έδωσε σε ευχαριστώ. Και στην άλλη γουλιά πάλι σε ευχαριστώ. Βλάστημος. Πολύ σωστά είπε κάποιος. Τι πουκιά έχει στο στόμα. Και βλαστημάει το όνομα του Χριστού. Τα αγαθά του Θεού απολαμβάνει. Και βλαστημάει το όνομα του Χριστού. Αποκτηνοποιήθηκε. Τι όχι λάθο ψέματα. Όχι δεν αποκτηνοποιήθηκε Έγινε χειρότερος από τα χτήγια Έγινε Σαν τα σκυλιά τα λυσασμένα Το σκυλί όσο είναι στα καλά του Βλέπεις είναι υπάκουος το αφεντικό Το σέβε το υπερασπίζεται το αφεντικό Αμα μανισάξει εκεί πλέον δεν βλέπει ούτε αφεντικό ούτε Δεν αγκώνει όποιον βρει μπροστά του Έτσι είναι και αυτός Έτσι είναι και ο μπλάστημος δεν έχει ιερό και επάνω του Σας είπα προφανές κάτι. Κάποτε κάποιος αστυνομικός, σας το είπα, ε, θυμάστε. Κάποιος αστυνομικός άκουσε κάποιον στην πλατεία Γεωργίου και πλατεί για τον Χριστό. Βγάζει τις χειροπέδες, τους περνάει στα χέρια, αυτό φοροκύρια. Γιατί? Για την πλαστήμηση στον πατέρα μου. Τον πατέρα σου. Ναι, τον πατέρα μου. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Τον πήγε στο δικαστήριο. Ε, κύριοι δικαστές, σας έφερα τον, τον, τον άνθρωπο αυτό διότι την πλαστήμηση των Ωραία, η να πήγε από εδώ, ρε. Άδε, ρε μπλάκα. Καθυστερημένη. Γι' αυτός τη φορέσαμε τη στολή. Να δικαιοσύνη, ε να δικαστές, πάρ' τους να σε κρίνονται, να, να σου κρίνουν υποθέσεις Πάρ' τους να σου βγάλουν δίκιο Να σου δώσουν να αποδώσουν δίκιο, ποιοι Κάθε πιάσαν τα έντρανα επάνω για να δικάζουν, ποιους δικάζουν τελικά, Ποιος δικάζουν μου λέτε, ποιος δικάζουν Ποιος δικάζουν Κάννα ανθρωπάκι εκεί πέρα θα πήρε κανένα διακοσάρια από κανένα περιπνερά, θα πήρε καμιά φρατζόλα, ψωμίνα ταΐστα παιδιά του, τον κλείσαν μέσα Αυτού τι κάτω. τους μεγάλους ενόχους όχι ελεύθεροι άντε φύγερε βλάκα αντέρε. Για γι' αυτό στην φορέσαμε τη στολή τι να κάνει ο δόλιος ο Συνομικός. τι να κάνει τι να κάνει να πάρει το δίκαιο μόνος του εκεί φτάσαμε Αρχίσαμε πλέον ο κόσμος να παίρνει το δίκαιο μόνος του Θα είπα τι μου είπε κάποιος Ε, δούλευες στο, στο γιαπί. Ακούει μια, βλαστημάει τον Τήμιο Σταυρό Ακούει δυο, βλαστημάει τον Τήμιο Σταυρό Ακούει τρεις, βλαστημάει τον Τήμιο Σταυρό Ήταν και φίλος Το πλησίασε Αν το ξαναπείς Θα σου σπάσω το κεφάλι με το σκεπάρνι Βάλ το καλά στο μυαλό μου λέει ο ίδιος με είδε τόσο ένα σταμάτησε. Πήρε το δίκιο μόνος του, τελείωσε. Πάμε φυλακή δεν χάθηκε ο κόσμος. Για το όνομα του Χριστού ας πάμε. Για το όνομα του Χριστού ας πάμε φυλακή δεν χάθηκε ο κόσμος. Μου λέγανε σε μία άλλη πόλη, σε ένα χωριό μάλλον, ήταν κάποιος λαστήμα, γιατί για πλάκα έτσι. Βλαστήμαγε. Είδανε πολλοί, δεν έλεγαν. Ήτανε... Κτύνει. Χειρότερα από τα κτύνει. Βλαστιμό, έτσι. Μαζιστήκαν τρει-τέσσερι. Χριστιανοί πραγματικοί, ε. Όχι σαν και εμά. Χριστιανοί πραγματικοί. Πήγαν το βράδυ σπίτι του και πήσαν την πόρτα. Λέει, τι, ποι, ποιος είναι. Λέει, εμεί είμαστε. Ένα, δύο, τρει-τέσσερι. Μας ξέρεις, είμαστε εδώ συγχωριανοί σου Τι θέλετε Σε ακούσαμε στο καφενείο να βλαστημάς Στην πλατεία να βλαστημάς Στον δρόμο να βλαστημάς Στο σπίτι να βλαστημάς Εκεί να βλαστημάς, εκεί να βλαστημάς Λέει ναι, ναι, ωραία Εάν το ξανακάνεις Δεν θα γυρίσεις σπίτι σου Θα σε στείλουμε στο νοσοκομείο Κάνω Εάν το ξανακάνεις μπήτρη σου δεν πας Θα πας στο σοκομείο Στο λέμε εδώ και τα ακούς εδώ και εσύ και γυναίκας. Τέρμα Τέρμα η γλαστήμια Θα μου πει συμφωνείς με τη βία Αφήστε τη συμφωνώ εγώ γιατί θα με παραξηγήσει Ναι συμφωνώ με τη βία γιατί Ναι Συμφωνώ τι θέλετε, να φοβηθώ, να το πω. Συμφωνώ με τη βία, ναι, συμφωνώ. Για κάτι τέτοια τέρατα, συμφωνώ. Διότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Συμφωνώ με τη βία. Και κρίνετε με όπω θέλετε, δεν με πειράζει. Σας είπα, με τη βοήθεια του Θεού, παρά τι βρωμιές μου και τι αμαρτίας μου, έχω ιερό το όνομα του Χριστού μέσα μου, το έχω ιερό. Και δεν αν έχουμε να ακούω τον κάθε εσχρό, το κάθε κτίνο, το κάθε ρεμάγι να βλαστημάει το όνομα του Χριστού έτσι για την πλάκα, όχι δεν το ανέχουμε αυτό αλλά υπάσχε περιπτώσει δεν σου συγγιστώ τη βία δεν σου συγγιστώ τη βία αν υπάσχε περιπτώσει δεν διαμαρτύρεσαι λιγουλάκι λίγο πολύ σωστά είπε κάποιος Αμαρτία δεν έχει μόνο βλάστημος Αμαρτία έχει αυτός που τον ακούει Και δεν διαμαρτύρεται Επιτέλους ρε παιδιά Το Χριστό μας βλαστημάνε Επιτέλους την Παναγία μας βλαστημάνε Επιτέλους το Τιμιο Σταυρό που προσκυνούμε Τον φορά να πάνω μας Τον βλαστημάνε Δεν υπάρχει φιλότουμα μέσα μας δεν υπάρχει ίχνος αγάπης για τον Χριστό. ίχνος αγάπης. Επιτέλους. Επιτέλους πλησίασε τον. Διαμαρτυρήσου. Φώναξέ του. Απήλησέ τον. Μην το χτυπάς. Απήλησέ Ποιο είσαι εσύ φίλε Ποιος είσαι Δυστυχώς Εκεί κατήνδησε η αθλία πατρίς μας Πέρα από τα άλλα που μας εφορτώσαμε Στον εαυτό μας Έχουμε και τούτο το Το βάσανο Το μέγα βάσανο τη Βλαστίμια Και όπως σας είπα και προχτές Είμαστε το μοναδικό έθνο στον κόσμο που βλαστιμούμε τόσο πολύ αυτά που πιστεύουμε. Τι τον παρακαλείς το Χριστό τι του λες η χώρα μας τι του λε ελέησέ μας τι του λες όλα αυτά. Ο Κύριος συγχωρεί ο Κύριος μακροθυμεί αλλά έχει η υπόψη σου θυμάστε τι σας είπα αν πετάξει μια πέτρα ψηλά η πέτρα θα γυρίσει και θα πέσει το κεφάλι σου Οι βλαστήμιες δεν θα μείνουν Η Οι πέτρες φύγανε ψηλά Ετοιμαστείτε τώρα να πέσουμε στο κεφάλι μας Ετοιμαστείτε Θυμάστε τι είδε ο πατήρ Παΐσιος σε αιωνία του μνήμη, πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, θυμάστε, εδώ για την Πάτρα κάθε, την Πάτρα εδώ εμείς, θυμάστε τι είδε, πέτρες λέει είδε να πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας πέτρες και έτρεχε λέει η Παναγία και τις βάζονε να μην πάνω στο κεφάλι μας Μέχρι πότε θα γύρεται αυτό Μέχρι πότε θα μακροθυμεί να θα το έσχος της βλασπημίας Ασυνδράμωμε Να πάψει επιτέλους αυτό το κακό Το οποίο οργιάζει τον τόπο μας Και να είμαστε βέβαιοι Ότι η βλασφημία θα πάψει, το πιστεύω, το πιστεύω. Θα έχει κάποια μέρα που η βλασφημία θα πάψει να ακούγεται. Το πιστεύω. Όσο κι αν εσείς νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δώσω θάρρος στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα έρθει κάποια βέρα που η βλασφημία θα πάψει να ακούεται. Πιστεύω ότι άμα ξυπνήσουμε εμείς οι Ορθόδοξη, άμα ξυπνήσουμε. Πιστεύω και αρχίσουμε μια δράση, μια ιεραποστολή, μια αποκλειστικό σκοπό αυτό, τίποτε άλλο. Όπου βρίσκεις βλάστημο, πες του δύο κουβέντες. Φίλο σου είναι, δικό σου άνθρωπο, ξένο άνθρωπο, ό,τι είναι. Πε του δύο κουβέντε. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι βλαστιμών γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν έχουν καταλάβει τι λένε. Πιστεύω ότι βλαστιμών από συνήθεια. Πιστεύω ότι βλαστιμών χωρί να ξέρουν ποιον υβρίζουν τι λένε εκείνη τη στιγμή. Κατήχηση λύπη εγώ τα είπα σε εσάς αν εσείς βρείτε όχι από 100 ο καθένας γιατί είσαστε καμία κατωστήδο μέσα όχι 100 ο καθένας, όχι από 4, 5, 6, 7, 10 ο καθένας που ξέρεις ότι βλαστημών πιάς τους πες τους δεν σας ακούσει μην με κάνετε τώρα και, και, και πετάξω τα τραπέζια από εδώ πάνω και παραγή, εσύ, μη, με, μη με κάνετε τώρα και, και αρχίσω δω πάρ Επίσης το κατελάχτησε και πειρά τη Παναγία λέγω εγγυθά μου Εσύ έδεινε τη δουλειά Μη με κάνετε σας είπα, σταματήστε <στονίτρια> Όταν βλαστημάνε τον άντρα σου και τη μάνα σου και τον πατέρα σου εκεί γίνεσαι θηρίο έτσι και εκεί του λες να πλέγει το στόμα του με ροδόσταγμα Εκεί ναι Το Χριστό έχει Επειδή είναι πατέρας και μάνας σου και γυναίκα σου, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Ο Χριστός είναι κατώτερος. Τελειώνουμε εδώ το θέμα της πλαστιμίας. Και θέλω να πιστεύω ότι το κήρυγμα αυτό θα έβρει ανταπόκριση μέσα στις καρδίες σας. Θέλω να το πιστεύω. Όχι προς δόξα δική μου, όχι. Όχι, προσδόξαν το ονόματο του Κυρίου Υπών Ιησού Χριστού Προσδόξαν τις υπεραγίας του τόπου Προσδόξαν των Αγίων του Τιμίου Σταυρού Και πάντων των Αγίων Οι οποίοι αδίκως βραστημούνται και υβρίζονται Χιδεότατα Μέσα στη χριστιανική μας πατρίδα Θέλω να πιστεύω ότι θα έμβριε ταπόκριση Θέλω να πιστεύω ότι εσείς εδώ θα ξυπνήσετε επιτέλου Και εγώ το ίδιο θα ξυπνήσουμε να πιάσουμε τους βλαστήμους να τους πούμε δύο κουβέντες να αντιδράσουμε επιτέλους να αντιδράσουμε ρε παιδιά να αντιδράσουμε <χω> δεν μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να εμπρίζει και βλαστημάει τον πατέρα μου και τη μάνα μου συνεχίζουμε στο θέμα της Θείας Λειτουργίας Τελειώσαμε την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο και καταξίωσαν οι δέσποτα με τα Παρισία τολμάνευ σε τον Επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Το εξηγήσαμε και τώρα θα εξηγήσουμε αυτό που λέγεται Κυριακή προσευχή το Πάθερ Η προσευχή αυτή δεν εφτιάχθηκε από ανθρώπους. Η προσευχή αυτή είναι κατασκεύασμα του ιδίου του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Κυριός μας μας τη συνέστησε. Αυτός μας είπε να τη λέμε. Ούτως ούτως προσεύχεστε, θυμάστε. Πάτερ, ημών και λοιπά. Είναι λοιπόν λόγια του Κυρίου μας. Και επομένως ευθύς εξ αρχής πριν καν την εξηγήσω θα σας πω ότι επειδή φαντάζομαι ότι όλοι την ξέρετε αυτή την προσευχή η προσευχή σας η καθημερινή το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ όποτε στέκεις να προσευχηθείς πέρα από όλα τα άλλα που θα πεις πέρα από όσα άλλα θα βάλεις στην προσευχή σου πέρα από την ιδιωτική σου προσευχή μέσα από την οποία θα παρακαλέσεις τον Θεό για τα προσωπικά σου προβλήματα Οπωσδήποτε η προσευχή σου Θα έχει μέσα αυτή την προσευχή Το Πάτερ ημών Οπωσδήποτε Θυμάμαι ένας Ρώσος Άγιος Σε ανθρώπους που πήγαιναν και του έλεγαν Πάτερ δεν ξέρουμε γράμματα Ξέρεις τι έλεγε Το Πάτερ ημών το ξέρει Δεν είναι το ξέρω ε κάθε μέρα λέει το πρωί θα λες τρεις φορές το Πατερ και στη συνέχεια θα βγάζεις το κομποσκήνι σου και θα αρχίζεις να λες το Κύριο Σου Χριστέ λέει μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, όσο θες. το βράδυ πάλι το ίδιο τρεις φορές το Πατερ και μετά κάνε το κομποσκηνάκι σου πάλι ο Ιμών όμως ποτέ να μην μέσα από την προσευχή μας τι σημαίνει τώρα η προσευχή αυτή? Εν συντομία. Πάτε λοιπόν πατέρα μας. Τόνιωσες ποτέ αυτό που είπες. Τόνιωσες ποτέ αυτό. Το κατάλαβες αυτό ποτέ που είπες. Τον αισθάνθηκες ποτέ το θεό πατέρα. Γιατί είναι πολλές οι απορίες μου. Πρώτο. Είναι πατέρα σου και να στο προηγούμενο θέμα μας και τον ανέχεσαι να τον βλαστημούν Είναι πατέρα σου Έτσι τον λες Έτσι τον αποκαλείς Έτσι τον προσφωνείς Δεύτερον Είναι πατέρα σου Είναι πατέρα σου, έτσι τον λες του ανέθεσες ποτέ τα προβλήματά σου να σου δαλείσαι είδες τι λέει το παιδάκι το παιδάκι, <Και> τρέξει στον πατέρα του μπαμπά δεν έχω παπούτσα πά να μου πάρεις <Και> σφαλός <Και> μπαμπά θέλω κίνο πά να μου το πάρεις <Και> μπαμπά θέλω κίνο πά να μου το πάρεις <Και> εσύ ποτέ είπες το Θεό θέλω μου έχω ανάγκη από αυτό μου το δίνεις το είπες ποτέ στο Θεό ποτέ δεν πιστεύεις δεν πιστεύεις μου είπε ο Κύριος Νίκος εδώ να μιλήσω για τον Αντίχριστο ε λοιπόν θα πω κάτι για τον Αντίχριστο τώρα Και... άμα έρθει αυτός ο καταραμένος ο Αντίχριστος άμα έρθει δεν γίνεται ακόμα, άμα έρθει και τότε θα σου πει και σένα και μένα και σε όλους Θα αρνηθείς το Χριστό και θα πάρεις την κάρτα μου Και θα σε σφραγίσω και τότε θα τρως με χρυσά κουτάλια Άμα δεν θέλεις θα πεινάσεις Μην μου πείτε τώρα τίποτα αφήστε τα μεγάλα λόγια ε. Ε. Αφήστε τα μεγάλα λόγια Τότε τι θα κάνεις Είναι η πίστη σου στο Θεό. Πού ο Θεός είναι πατέρα σου, μπορείς να μου το δείξει τώρα. Πού είναι ο Θεό πατέρα σου. Πώς είναι δυνατόν να σε αφήσει ο Θεό να πεινάσει, βρεά, άνθρωποι; άνθρωπε. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να σου στερήσει κάτι, πώς είναι δυνατόν. Άμα το πιστεύει για πατέρα σου. Μεθαύριο δεν γιορτάζουμε το θαύμα των κολλήγων, δεν το γιορτάζουμε. Το θυμάστε, το θυμάστε μωρέ Το θυμάστε το θαύμα των κολλύβων Πείνασαν οι Χριστιανοί τότε, πείνασαν Πείνασαν Εκείνο το κάθαραμα που κυβέρναγε τους τα είχε μολύνει όλα Όλα τα έχει κάνει ειδωλόθητα Κι <κυρίζει> όμως ο Κύριος έστειλε τον Άγιο Θεόδωρο για αυτό γιορτάζουμε και οι γιορτάζουν και τότε οι, Θεόδορο, οι γιορτάζουν είπε λοιπόν στον Ρ. Θεόδωρο πήγαινε λέει τον Επίσκοπο πες τους να βράσουν στάρι να πάνε και γι' αυτό πάτε και τα κόλυπα δεν είναι ημέρα μνημοσύνων εκείνη, ξυπνάτε δεν κάνουμε τρισάγια δεν ξέρω τι κάνουν οι παπάτες, μην με κολλάζετε μετά. δεν είναι ημέρα τρισάγια εκείνη ημέρα, λάθος είναι αυτό δεν, δεν κάνουμε τρισάγια εκείνη την ημέρα δεν είναι δεν δεν δεν κόλυπα τρισαγίου, δεν είναι τρι, μνημόσυνα να, ναι, ναι, ναι. Ανάμνησης του θαύματος είναι ναι. Έβρασαν τότε κόλυπα, στάριοι για να φάνε, για να μην πεθάνουν την πίνα Και έτσι εσώτησαν Σ' ναι. ο Θεός, δεν ναι. σ' αφήνει ο Αγίγας ναι. Γιατί λοιπόν δεν του ζητάς τη συμβουλή του, του Θεού γιατί δεν αφήνεις τα προβληματά σου εκεί Πόσα παιδάκια έχεις Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο Γιατί όχι τρία Γιατί όχι τέσσερα Γιατί όχι πέντε Γιατί όχι δέκα Γιατί όχι όσο σου δώσει ο Θεός Γιατί Ποιον πατέρα μιλάς Σε ποιον πατέρα απευθύνεσαι κοροϊδεύεις Μα δεν βγαίνω. Δεν σε ρώτησαν βγαίνει. Δεν σε ρώτησαν βγαίνει. Μου λέει ότι πιστεύεις στον Θεό ότι ο Θεός είναι πατέρας σου και πατέρας των ανθρώπων όλων. Θα σε αφήσει ο Θεός να πεινάσει. Θα σε αφήσει ο Θεός να δυστυχήσει. Θα σε αφήσει ο Θεός να βγει στον δρόμο. Γιατί. Πού είναι η πίστη σου στο Θεό Βλέπεις ότι άλλα λες και άλλα πιστεύεις Ποιο Πάτερ του λες Πάτερ Ο ένδης ουρανής Αγιαστεί το όνομα σου Τι σημαίνει αγιαστεί το όνομα σου Δόξα στο Άγιο όνομα σου Δόξα η Κύριε, δόξας. Δόξα Στο Άγιο όνομά Σου Κύριε Έτσι πρέπει πάντα να αρχίζεις την προσευχή Σου Με δοξολογία προς τον Θεό Αυτό που λέμε εδώ στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος Είναι η δοξολογία Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε η δοξολογία όπως αρχίζει η Εκκλησία, έτσι πρέπει να αρχίσεις και εσύ την προσευχήσεις. Όχι δεν φτειάνε, ζήτουλα ζητιάνος, δώσ' μου. Όχι, περίπου, μην πιάζεις. Πριν να αναζητήσεις από τον Θεό, θα τον δοξολογήσεις πρώτα. Θα τον παραδεχτείς, θα τον προσκυνήσεις. Δόξα το Άγιο όνομά σου. Αγία το όνομά σου. Τι λέει παρακάτω. Ελθέτω η βασιλεία Θέλετε να είχαμε βασιλιά το Θεό. Το θέλετε. <συσκλή> ε, άρα υποκριτέ. <συσκλή> άρα υποκριτέ. <συσκλή> ερώτηση είναι αυτή. Βεβαίω είναι ερώτηση. <συσκλή> Τον θέλετε. Μην μιλάτε μεγάλα κουβέντα. Μην γίνετε μεγάλε κουβέντε. Μη λες με Αχ, ah, δεν τον θέλουμε τον Κύριο Βασιλιά μας Δεν τον, δεν τον θέλουμε Γιατί είμαστε η της παρανομίας Είμαστε η της αταξίας Δεν θέλουμε την τάξη Δεν θέλουμε την παρουσία του Βασιλέως Δεν θέλουμε τον Θεό Γιατί που καταδύσαμε Ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει Το η βασιλεία σου σημαίνει ότι η γη θα γίνει ουρανός και βεβαίως αυτό είναι ό,τι άριστον υπάρχει ό,τι καλύτερο αλλά δεν γίνεται δεν το θέλουν οι άνθρωποι αυτό δεν θέλουν οι άνθρωποι τον Θεών αν τον θέλαμε το Θεό θα είχε έρθει η βασιλεία του αν ήθελε τον Θεό ο Θεός θα είχε έρθει Ο Θεός θέλει να έρθει Εδώ εσύ τον Θεό δεν τον θες ούτε μέσα στο σπίτι σου Που η δικιά σου υπόθεση καθαρά Καθαρά δική σου υπόθεση Το Θεό στο σπίτι σου δεν τον θες Τον θέλεις δεν τον θες Γιατί αν έρθει ο Θεός στο σπίτι σου Πρέπει να καταργηθούν πολλά πράγματα Πρέπει να ανατραπούν πολλά πράγματα. Πρέπει να φύγει η τηλεόραση. Πρέπει να φύγουν εκείνα τα πορνοβίντεο. Πρέπει να φύγουν εκείνα τα πορνοπεριοδικά που παίρνουμε στο σπίτι μας. Πρέπει να φύγουν φύγου. Πρέπει να αρχίσουμε προσευχές. Πρέπει να ανάψουμε καντήλια Πρέπει να... να βάλουμε εικόνες. Κατηστερημένα πράγματα. Τέτοια τα τώρα ελθετε η βασιλεία σου Ποια βασιλεία του Θεού να έρθει Τη στιγμή που δεν τον θέλουμε Ο Κύριος θέλει Θέλει ο Κύριος να έρθει. Εμείς δεν τον θέλουμε Δέκα λεπτά μπορώ να έχω παραπάνω Δέκα λεπτά και να τελειώσω Γεννηθείτε το θέλημά σου Όσον ουρανό Και επί της γης πω πω φρικτή κουβέντα Βαριά κουβέντα γεννηθεί το θέλημά σου το δέχεσαι το θέλημα του Θεού ο Θεός θέλει αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε ο Θεός θέλει μερκούς να τους πάρει από εδώ να τους πάρει στη Βασιλεία θέλει μερκούς να τους απαλάξει από τις κοσμικές φροντίδες και τα κοσμικά βάσανα Και ενδεχομένως Ανάμεσα σε αυτούς Να θέλει να είναι ο άντρας σου Να θέλει να είναι το παιδί σου Να θέλει να είναι η γυναίκα σου Έτσι θέλει ο Κύριος Είναι το θέλημά του Μπορεί ο Θεός να θέλει Για το καλό μας πάντα Προσέξτε για το καλό μας πάντα Να θέλει ο Θεός ο γιος σου να μείνει παράλυτος Μπορεί να θέλει ο Θεός κάποιος άλλος μέσα από το σπίτι να τρέχει στους γιατρούς, στα νοσοκομεία ο Θεός μπορεί να το θέλει Είναι το θέτημα του Θεού Γιατί αντιδράς Γιατί μαλώνεις με το Θεό γιατί εκεί λες όχι Όχι δεν το θέλω Γιατί Γεννηθεί το το θέλημά σου σημαίνει Αν θα το πεις με την καρδιά σου ασφαλώς Γεννηθεί το το θέλημά σου Θα πρέπει να πεις αυτό που είπε ο προφήτης κάποτε Λάγει κύριε και ο δούλος σου ακούει Ότι πεις εσύ Θεέ μου Βάζω το κεφάλι κάτι Ότι πεις Ότι θες Ότι θες, θες κυρία. Να πεθάνω τώρα να πεθάνω για να είναι θέλημα δικό σου ε, Διάβαζα προχτές ένα βιβλίο Μου έκανε μεγάλη εντύπωση Το έχει γράψει μια καλογρία Λέει, Θεό μου για να θες εσύ αυτό Αυτό σημαίνει ότι είναι το καλύτερο για μένα. Άρα να γίνει Να γίνει Τι θες εσύ Θεό Θες εσύ να στραβωθώ Να στραβωθώ Είναι θέλημά σου να τυφλωθώ να μείνω κυφλός στη ζωή μου Και είναι θέλημά σου κύριε μου Για το καλό μου το θες Για το καλό μου, αυτό είναι για μένα. Τι θες κυρία μου, τι άλλο θέλεις Ό,τι θες να γίνει Αυτό που θες εσύ να γίνει Θέλω να γίνει κυρία μου Θέλω να γίνει Είναι για μένα αυτό Τον άρθον ημών των επιούσιων δώση μείνει σήμερα Εδώ τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα Ποιος είναι ο άρθονς ο επιούσιος Α, α. Ω τώρα τι θα γίνει. Ω, για πέστε μου ποιος είναι ο άρτος ο επιούσιος. Το ψωμί που τρώμε. Ε? Όχι. Όχι. Η θεία κοινωνία. Mm. Γι' αυτό λέγεται και επιούσιος. Ο επι της ουσίας. Ο ουσιώδης άρτος. Ο άρτος των άρτων των επιούσιων. Δεν είναι αυτό που λένε. Α, αφάμε τον επιούσιο. Όχι δεν είναι επιούσιος. Άλλο και ο άρ, τον άρτων ημών των επιούσιων τόση σήμερα mm. Τι η <laughs> το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας είναι αυτό πόσο καιρό έχεις να κοινωνήσεις mm. πόσο καιρό έχεις να κοινωνήσεις από τα Χριστούγεννα έτσι mm. πόσο mm. είναι σήμερα mm. μέσα φλεβάρι και θα ξανακοινωνήσουμε mm. πάλι mm. το Πάσχο Δώσιμεν σήμερα, λέει ο Κύριος όμως Σήμερα. Δηλαδή ζητάει ο Κύριος Καθημερινή Θεία Κοινωνία Και εμείς το καταργήσαμε αυτό Και να φτιάξαμε στα μέτρα μας Α λέει τι το κάνεις στη Θεία Κοινωνία Τι την πέρας Α, Τέσσερις φορές το χρόνο και καλά είμαστε Γιατί Γιατί Είναι η τροφή της ψυχής Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοπόρος που γιορνάζαμε προχτές τις 29 Ιανουαρίου ο Κύριος λέει μας έδωκε τον άρτον εις καθημερινή βρόση, και εμείς τον επίσαμεν ενιαύσιον τον κάναμε μια φορά το χρόνο μας έδωκε ο Κύριος καθημερινά να τρώμε το ψωμί του τον, τον άρτον το σώμα του και το αίμα του και εμείς τον κάναμε να τον τρώμε μια φορά το χρόνο Αυτός είναι ο άκτος ο Εβιούσιος. Δώσιμην σήμερον. και άφεσιμην τα οφειλίματα ημών. Αυτό πάει μαζί με το άλλο. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Άφεσιμην, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Το ένα συναρτάται με το άλλο. Υπάρχει μια συνάρτηση. Αυτόν τον δύο Θα ζητάς από τον Θεό να σε συγχωρήσει Εφόσον και εσύ συγχωρείς Έγιξε <κυρίζει> Το είπαμε όταν μιλούσαμε εδώ για την συγχώρηση Δια το μίσος Δια να ζητάς έλεος από τον Θεό Θα πρέπει προηγμένως και εσύ να έχεις ελεήσει τους άλλους άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγις, ημάς εις πειρασμόν. Τι λέει εδώ, μη ενέγγις, μη μας φέρνεις, μην επιτρέπεις, να πλησιάσουμε κοντά σε πειρασμό. Βλέπετε εδώ ο Κύριος τι λέει αυτή την προσευχή και βλέπετε εδώ ο Κύριος καταλαβαίνει την αδυναμία μας μπροστά στον πειρασμό. προσέξτε το αυτό. Και ποτέ μην πεις εγώ είμαι δυνατή, εγώ είμαι δυνατός, θα τα καταφέρω. Ήρες τι σου λέει, σε διδάσκει ο Κύριος με αυτή την προσευχή. <Και> Δεν είσαι δυνατός, είσαι αδύνατος. Και να παρακαλά το Θεό να μην επιτρέψει να πλησιάσει τον πειρασμό, να μην τον πλησιάσεις καλύτερα μακριά μη εις ενέγγιση μάθεις πειρασμό μην είναι καλύτερα μακριά είδες τι πολλές φορές εγώ θα το δω αυτό το έργο και δεν σκανταλίζομαι δεν παθαίνω τίποτα μου έλεγε ο διδάσκαλος εδώ πολλοί το έπανε και όλοι πέσανε πολλοί το έπανε ότι δεν παθαίνω τίποτα είδες τη Βέγεια Γραφή ως αποπροσώπου όφεος φεύγει από τη αμαρτία. να φεύγεις από την αμαρτία όπως βλέπεις το φίδι και φεύγεις έτσι να φεύγεις και από την αμαρτία ποτέ να μην συγκατατεθείς την αμαρτία, ποτέ την οποιαδήποτε αμαρτία οσοδήποτε μικρούλα κι αν φαίνεται οσοδήποτε τίποτα κι αν είναι Ένα μωρέ ένα ψεματάκι είναι αυτό σιγά Έλα μωρέ, είχα χαλάσει μια μετάρτι, μια Παρασκευή, κάτι έγινε Δεν το καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή πλησιάζεις τον πειρασμό Του δίνεις εφορμές, του δίνεις ευκαιρία να σε λαγκώσει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό Άμα του κάνεις το χατήρι εκείνο, μετά σε έπιασε από το στόμα Πώς το πιάνεις, το, άλλο, το, το, το, το, το άλογο, πώς το πιάνεις, το χαλιτάρι Άμα το βαστάς από εδώ, όπου θες το πάς. Το θέμα είναι να σου φύγει το χαλινάρι, άμα σου φύγει δηλαδή δεν πιάνει το άλλο Μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμό Αλλά η ειμάς Από το πονηρού Γλήτωσε μας, κι αν ποτέ Πλησιάσει ο διάβολος, του δώσουμε μην δικαιώματα Γιατί όταν πλησιάζει ο σατανάς, εξαιτίας μας πλησιάζει Και όταν θα πλησιάσει ο σατανάς κύριε γλίτωσέ μας από τον πειρασμό γλίτωσέ μας από τον διάβολο γλίτωσέ μας από τον πανούργο αυτό τον κακούργο ο οποίος επιβουλεύεται τη σωτηρία της ψυχής μας γλίτωσέ μας είναι ασετιμόμεν και δοξολογούμεν εις πάντας του αιώνας αμήν κάποιος κύριος έφερε κάποια έδηπα εδώ τα βλέπω Ίσως να μην φτάσουν για όλους, αλλά είπα περιπτώσει εγώ θα μοιράσω όσοι πάρετε πλήρω.